Κατίνησα σχεδόν ανέστιος και πένις Αυτή η μοιραία πώληση ενδιώχε όλα τα χρήματα μου τα φαγε. Αυτή η μοιραία με το δαπανηρόν της βίο Αλλά είμαι νέος και με υγεία να ρίστην Κάτοχος της ελληνικής θαυμάσιος. Ξέρω και παράξερω Αριστοτέλη Πλάτωνα Τι ρήτορας, τι ποιητάς, τι ό,τι κι αν πει. Από έχω μια ιδέα και έχω φιλίες με αρχήγου των ιστοφόρων Είμαι μπασμένο κάμπωσο και στα διοικητικά Στην Αλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες πέρσι Κάπως γνωρίζω και είναι το χρήσιμον τα εκεί Του κακεριέτη βλέψεις και, και τα κτλ Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα ενδεδειγμένος για να υπηρετήσω αυτήν τη χώρα Την προσφυλή πατρίδα μου Συρία Σε ό,τι δουλειά με θα πασχίσω να είμαι στη χώρα οφέλιμος Αυτή είναι η αν πάλι με εμποδίσουνε με τα συστήματά τους Τους ξέρουμε τους προκομένους να τα λέμε τώρα Αν με Τι φταίω εγώ Θα απευθυνθώ προς τον Ζαβίνα πρώτα Κι αν ο μωρός αυτός δεν με εκτιμήσει Θα πάγω στον αντιπαλό του τον γρυπό Κι αν ο Ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει Πηγαίνω παρευθύ στον Ιρκανό Θα με θελήσει πάντως ένας απ' τους τρεις Κι είναι η μου Ήσυχη για το αψίφιστο της εκλο Βλάπτουν και οι τρεις στη Συρία το ίδιο. Αλλά κατεστραμμένος άνθρωπος τι φταίω εγώ. Ζητώ ο ταλέπορος να μπαλωθώ. Ας φρόντιζαν οι κρατεοί θεοί να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό. Με τα χαράς θα πήγαιναμε αυτόν.